è la pulce d'acqua che l'ombra ti rubò e tu ora sei malato e la serpe verde che hai schiacciato non ti perdonerà e allora devi a lungo cantare per farti perdonare e la pulce d'acqua che lo sa l'ombra ti renderà Το 20 μείναμε μέσα, το 21 μείναμε ασφαλής, το 22 μείναμε με βενζίνη, το 23 θα μείνουμε από φαγητό Εκεί θα απαντούσα εγώ Και τι κάνει καλό το φαγητό ε, ε, Πολύ σωστά ο Πρωθυπουργός της χώρας συνομιλώντας με αυτόν τον πολίτη του λέει το περίφημο ε, και, θα απαντούσε αυτός Είναι καλό το φαγητό, όλες οι ασθένειες, τα προβλήματα στον οργανισμό προέρχονται από το φαγητό Οπότε η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για την υγεία των πολιτών. Είναι υπερτιμημένο και το φαγητό. Όπω και όλα. Και οι μετακινήσει και η ασφάλεια και η εργασία και η παιδεία και η υγεία και το να νιώθει άνετα, να μην έχεις άγχο και αγωνία για το αύριο. Όλα αυτά είναι υπερτιμημένα στο σύστημα μέσα στο οποίο ζούμε και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα, η οποία είναι βαθιά μέσα στο σύστημα μέσα στο οποίο ζούμε. Έτσι, πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα Παρασκευή. Και σα καλούμε να περάσετε κι εσεί μέσα. Να μπουν μέσα σιγά σιγά, όλοι δεν θα χωρέσουμε, είναι δεδομένο. Μεράστε, μεράστε κύριοι. Εδώ το μεγαλύτερο θέαμα, κύριε. Περάστε! Τώρα που θα μπούμε όλοι, θα γεμίζει και η έδρα και θα μένουν και όρθιοι. Θα χάσουν τι καρέκλε του. Περάστε, κύριοι! Ελάτε μέσα, σιγά-σιγά, για να ξεκινήσουμε, να μην στελεπορήσουμε. Περάστε μέσα, κύριοι! Περάστε, περάστε μέσα, καθίστε! Περάστε, κύριοι! Όποιο δεν μείνει ευχαριστημένο, θα πάρει τα χρήματα του πίσω. Όπου βρείτε καρέκλα, κάθεστε! Σιγά-σιγά, σιγά-σιγά στα μία, κύριοι! Μην βρείτε σιωτισμό! Διότι ο σιωτισμό φέρνει τη γρήπη. Μπείτε μέσα, μην κάνετε είναι βόας, τι είναι κροταλίας, είναι τα τέρατα που δημιουργησε η ατομική ενέργεια. Περάστε κύριοι. Μπείτε μέσα παιδιά, καθίστε μέσα, έχει καρέκλες. Περάστε είπα, περάστε κύριοι, μισώσετε. και Μας κουράσατε με την παρακολούθηση Έχετε κουράσει στο Πασόκ Μποράσατε τον κόσμο, και εμάς Εδώ μας σκουφίσεις απειλεί ο Ερντογάν με εισβολή Και μιλάτε για τον πρέτατο Δεν θα λέμε για τίποτα Κανένα άλλο θέμα Μόνο θα μιλάμε για τον Ερντογάν Και ο Ερντογάν το ίδιο λέει στους Τούρκους Δεν θα λέτε τίποτα άλλο Θα μιλάμε μόνο για την Ελλάδα Επειδή... Ο Ερντογάν δεν τα πάει και τόσο καλά στι εκλογέ. Και έχει βρει αυτό το επικοινωνιακό. Εδώ είναι ο Δημητρη Σικονόμου, συνάδελφο δημοσιογράφο, από τη χθεσινή του πρωινή εκπομπή, που έλεγε στου Πασόκου εκεί ότι δεν πρέπει να συζητάμε άλλο για τι παρακολουθήσει, τι υποκλοπέ, τι επισυνδέσει, γιατί όλο αυτό έχει κουράσει. Δημοσιογράφο που λέει ότι έχει κουράσει ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Το σίγουρο είναι ότι έχει κουράσει την κυβέρνηση. Η ενασχόληση με αυτό το θέμα, οπότε υπάρχει μια ταύτιση σήμερα, αυτά χτε. Σήμερα το πρωί έχει πάει ένα εκπρόσωπο του πασόκει εκεί και βρίσκει να του πει ο Δημήτρη Κονόμου. Τι, Τι θέλετε κριτική. να συζητήσουμε. Γιατί να, να μη μιλάμε στην εκποδο λόγο. Για να μην σα κουράζει εσά ή το μέγαρο μαξίμου. ή μα την Αλλά δεν μα ενδιαφέρει κανεί το μέγα μαξίμου. Γρωτόω, ρώτα. Μαζε αυτό. Είναι εδενή λέω. Επίση όμω, έχουμε το δικαίωμα μα επιτρέπετε. Να κάνουμε κριτική. Αλλά δεν μα ενδιαφέρει κανεί το μεγάλο Μαξίμου. μου. Γρωτόω, μαζεύει αυτό. δεν είναι λέω. Κανένα δημοσιογράφος δεν πρέπει να νοιάζεται για το τι κάνει ο Πρωθυπουργό. Το Μέγαρο Μαξίμου. Τι βγαίνει από εκεί, τι ειδήσει βγαίνουν από εκεί, τι αποφάσει. Τι γίνεται στα υπόγεια του συγκεκριμένου μεγάλου. Δεν πρέπει να ενδιαφέρει κανέναν. Αυτό είναι σωστή δημοσιογραφία. Όλα αυτά που ξέραμε μέχρι τώρα ότι παρακολουθούμε, ελέγχουμε η τέταρτη εξουσία εδώ, η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη εξουσία εκεί και τις ελέγχει η τέταρτη τι άλλε τρει. Όλα αυτά δεν ισχύουν. Δεν μα νοιάζει τι κάνει το Μαξίμου. Επίση έχει κουράσει το θέμα των υπόκλοπων, πολύ ωραία κάθε μέρα και ένα, μια σχολή είναι μια σχολή δημοσιογραφίας από μόνος του Δημήτρη Οικονόμου και καθηγητής και ότι η δικιά μου καρεγκλατρίζει δεν είναι καλό αυτό γιατί ακούω κάτι τριγμούς ε, αυτά από τον Δημήτρη Οικονόμου αλλά σήμερα το πρωί και χθε το πρωί αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι η δημοσιογραφία έχει και άλλε στιγμές Πριν μα κάνει το μάθημα ο Ορδογάν, έχει καταλάβει ότι αυτό που κάνει δεν συμφέρει καταρχήν αυτόν. Πάει και παίζει σε ένα κροατήριο που είναι όλο το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκη είναι ο πιο κοσμοπολίτη, μιλάει τα αγγλικά, βγαίνει στο Bloomberg που πηγαίνει παρακάτω, κάνει δηλώσει, όλα αυτά τα πράγματα. Ο Ερντογάν τα αγγλικά δεν μιλάει. Άρα, τι συμπέρασμα βγαίνει, ότι όποιο ξέρει αγγλικά, αυτό θα νικήσει. Αυτό είναι ο καλύτερο. Όποιο δεν ξέρει αγγλικά, ηγέτη δεν ξέρει τι γίνεται, είναι και απομονωμένο και, και όλα τα. υπόλοιπα στιγμές ελληνικής δημοσιογραφίας, 2022 είναι το έτος αν με αυτά που ακούτε έχετε μπερδευτεί και έχετε πάει πάρα πάρα πολύ πίσω μια που είπαμε ότι πήγαμε και θα πάμε τώρα κι άλλο πίσω να μας βοηθήσει ο συγκεκριμένο συνεργάτης μας. Η γνωστή ρύση του γείτονα ταρνεί να και όχι να αποκτήσω εγώ. Αυτό πρέπει να αλλάξουμε. Μια φορά άλλαξε στην αρχαιότητα αυτό, ήρθε ένας. Νέος στην ζωή, 20 ετών παιδί, 19 ετών, ο Μέγας Αλέξανδρος και έστω και δια τη Βία ένωσε τους Έλληνες και τους πήγε μέχρι την Ινδία με τα πόδια. Αυτοί είστε, αυτοί είστε, απόγονοι αυτών, με τα πόδια πήγε, όχι με το αεροπλάνο και με το αυτοκίνητο. 20 χρονών παιδάκι, σκεφτείτε το λιγάκι. Πόσο χρονών είσαι τώρα πριν λίγο καιρό άρχισαν την παίζω, πόσο είμαι, 14. 14. Σε 6 χρόνια Να πάρει μαζί του 30-40 στρατιώτε στρατιώτες και να πάει με τα πόδια στην Ινδία. Ινδία, ναι. Δηλαδή χαμουστέρας, καβάλα και μετά καλκούτα. Εδώ μέχρι την πλατεία δεν πάμε με τα πόδια. Παίρνουμε τα μάξι Εγώ πάω με τσουλίδρα. <χει> <χει> devi tì lungo cantare per farti perdonare e la pulce d'acqua che lo sa l'ombra ti renderà. Avtiste, apògoni afton, metà poddia pigge, ohi metà plano che metà Είχαν απεργία οι ελεγκτέ εναίρε κυκλοφορία. Γι' αυτό πήγε με τα πόδια τότε ο Μεγαλέξανδο. Το λέει συνεχώ. Σε κάθε του ομιλία τονίζει αυτό, ότι πήγαν με τα πόδια και όχι μάλλον μέσο. Ότι είχε την επιλογή να πάει με άλλο μέσο, αεροπλάνο ή αυτοκίνητο. Αλλά ο Μεγαλέξανδο ω μάγκα πήρε και του Έλληνε που του είχε ενώσει με τη βία και πήγε με τα πόδια στην Ινδία. Αυτό θεωρείται, σύμφωνα με τον Κυριακού Βελόπουλο, εδώ ομιλία του στο Αγρίνιο. Θεωρείται επίτευγμα τεράστιο και παρακίνει του σύγχρονου Έλληνε να καταφέρουν αυτό ακριβώ. Γιατί αλλιώ δεν θα είναι αντάξει του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Να πάρουμε τα πόδια μέχρι την Ινδία και απευθύνθηκε και σε ένα παιδάκι από κάτω όπω ακούσατε. Εμεί εδώ, εμείς εδώ, η κυβέρνηση, αλλά εμείς εδώ σφαιρέφωνα τη κυβερνήσεω, μεταδίδουμε πάντα τι προσπάθειε που κάνει η κυβέρνηση για εξοικονόμηση ενέργεια, ρεύματο με τον κύριο Ανδρέα Νικολακάκη, είναι συνεργάτη εκεί του Υπουργείου του Αρμοδίου. παίρνει τηλέφωνα τους πολίτες και τους παρακινεί να κάνουν οικονομία Ναι, ναι Καλησπέρα σας Ανδρέας Νικολακάκης ονομάζομαι από το Υπουργείο Ενέργειας σε τηλεφωνώ Ενημερώνουμε τους πολίτες σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας Ναι, ναι. Ε, εσείς α, ε, αυτή τη στιγμή στο σπίτι λειτουργείτε κάποια συσκευή ενεργοβόρα Πελντήρα ρούχων ε, πα, πα, το, ναι, φαίνεται στο σύστημα ότι το λειτουργείτε ε, ε, Να το κάνετε παύση, να το κλείσετε ε, Είναι σε ποιο πρόγραμμα πλένετε ε, Στο δυνατό Στο 1200 στροφέ τουλάχιστον <Σεύτε>, τα, <μμ>, ε, ναι. η κυβέρνηση προτείνει ε, να το λειτουργείτε στις 400 στροφέ και λιγότερο. Μα δεν καθαρίζουμε όμω Και χωρί τύψη. Δεν γίνεται. Στο χέρι τότε. Σε λεκάνη, στο χέρι. Ή σε σκάφη. Να θυμηθούμε και τα χρόνια του 40. Να Εσείς Εσεί μένετε στη Σαλαμίνα? Ναι. Τότε στη... έχετε θάλασσα γύρω σας, στη θάλασσα ή σε μια ρεματιά, οτιδήποτε. <συλίξε> Αυτό είναι το, το πιο οικονομικό. <συλίξε> ναι. Στη Σαλαμίνα συγκεκριμένα που έχω πάρει στην περιοχή Παλούκια... Ναι, ναι, ναι, ναι Εκείστε κοντά στα παλούκια ναι, Εντάξει, ναι. οπότε έχετε συνηθίσει Στα παλούκια, άλλο ένα της ΔΕΗ δεν πειράζει έτσι <laughs> Δεν σας πάω να κάνουν και κανένα αστείο ε. ε, με όλα αυτά, ναι Να σας Α. πω τώρα, με, εσείς βάζετε συχνά πλυντήριο Ναι, ναι, ναι, εγώ Έχετε παιδιά Ναι, ναι, γι' αυτό, ναι ah, ε, Πόσα ναι. Δύο, δύο Δύο να σα ζήσουν. Εστά. Μικρά μεγάλα, μεσαία. Μικρά, μικρά. μικρά ε, άρα ναι, θα βάζετε συχνά. Συστήνει η κυβέρνηση να μην ε, τα πλένετε συχνά τα ρούχα των παιδιών. Ε. Αφήστε να βρωμίζουν και να τα ξαναβάζουν βρώμικα. Δεν πειράζει. <laughs> ναι, δεν πειράζει. <laughs> Τώρα τα παιδάκια ε, είναι σε παιδικό δωμάτιο. Έχετε παιδικό δωμάτιο. Σε... Έχουν το κουμπατάκι το του έτσι, την κούνια του. Ναι, ναι. Ναι, Άλλη πρόταση τη κυβέρνηση είναι τα φωτάκια ανοιχτό, αν υπάρχουν στο δωμάτιο για τα, αυτά τα, τα, τα, τα παιδιά, για τα παιδιά που είναι ή τα που έχουν πάνω από τι κούνιε και αυτά, να είναι σβηστά Να μην τα λειτουργείτε ούτε αυτά. Δεν δε γίνεται μετά να μπει σχολεί αυτό. Δεν γίνεται. Θα πέθα. Ε, δε... Μπορείτε να μπείτε με ένα κεράκι μέσα. Οπότε τα φωτάκια mm. να είναι σβιστά. Επίση, oh, κουκλάκια yeah. πιθανόν που μπορεί να έχουν τα, τα παιδιά αυτά. Λούτυνα είτε τύπου φωτεινούλη. Δεν τα αγκαλιάζουμε αυτά γιατί φωτίζουν. <laughs> και αυτό εξοικονόμηση <έχεις laughs> ενέργεια είναι. Δηλαδή, α μείνουν χωρί αγκαλιά, σκληραγωγείται και το παιδί έτσι. <laughs> Γελάτε, δεν είναι αστείο, είναι σοβαρή πρόταση. Τώρα, μια μου είπατε για παιδάκια, έχετε πλυντήριο, έχετε και στεγνωτήριο, δεν πιστεύω. Ναι, ναι, ναι. Α, αλήθεια, είναι, δηλαδή, δύο σε ένα, είναι. Ναι, ναι, ναι. Πάπα, Οπωσδήποτε το στεγνωτήριο εκτό λειτουργία. Τα ρούχα oh, τα στεγνώνουμε, oh, oh. τα πλώνουμε. Όταν βρέχει, σε, σπάνια βρέχει στην Ελλάδα. Αν βρέχει, μέσα στο σπίτι, σε απλόστρα εσωτερική. Στο τζάκι, πιθανό έχετε τζάκι. Ναι, ναι. Α, έχετε και τζάκι στη σε Ε, γιατί να μην Όχι, λέω. Δεν φαίνεται στο σύστημα ότι έχετε τζάκι. Μπορεί, oh. εντάξει, μπορεί να είναι θέμα πολεοδομία αυτό και γι' αυτό να μην το βλέπουμε, να δεν μπλέκονται οι υπηρεσίε μεταξύ του. Τέλο πάντων. Oh. Ε, άρα στο τζάκι. Oh. Στο τζάκι στεγνώνουμε oh. και τα ρούχα, κάνουμε πολλά. Ψύνουμε κιόλα, χωρί να χρησιμοποιούμε το φούρνο. Και στο τζάκι τι κάνετε, ξύλα ή μπρικέτε. Ξύλα. Oh. Άλλη πρόταση είναι τώρα, επειδή θα έχετε ακούσει, ίσω ότι έχουν ακριβίνει αρκετά τα ξύλα πλέον, να μην χρησιμοποιείτε ξύλα. Γιατί να και. α πούμε, ε, πιο πρόχειρα πράγματα, μπορεί oh. Μπορεί να είναι χαρτιά, μπορεί να είναι βιβλία, βιβλία. κουβαρίστρε, καρεκλοπόδαρα, καρεκλοπόδαρα όχι τη βροχή. Τα κανονικά. Από τι καρέκλε. Άμα άφησε τι καρέκλε, τα τις πάτε και το πετάτε στο τζάκι. Από το υπόγειο, εντάξει. Αυρώ. Ναι, από το υπόγειο. Έχετε και υπόγειο απ' όλα. Βλέπω σελαμίνα είναι. Να. Τα έχετε όλα τα comfort. Μάλιστα. Εντάξει. Ε, <laughs> ε, ε, <laughs> λοιπόν, καλό χειμώνα ευχόμαστε. <laughs> Κουράγιο και δύναμη. Επίση. Με υγεία. Τα πεδάκια σα πάνω απ' όλα. Να είστε καλά. Καλό σα βράδυ. Το θέμα δεν είναι αυτή η συνομιλία. Το θέμα είναι ότι μετά αυτή η κυρία θα είπε στον σύζυγό της ή σε κάποιον, με πήρε κάποιο από το Υπουργείο και μου έλεγε αυτά. Το και το κάρε κλοπόδαρα, Ότι έχουμε τζάκι, το σύστημα παρακολουθεί το πλυντήριο σε τι βαθμού και τι στροφέ. Δουλεύει και όλα τα υπόλοιπα ο Θεό μα έσωσε και δεν έχουμε γίνει ουρούλοι. Χωρί αυτέ τι λέξει, πατρίδα, ορθοδοξία και οικογένεια, δεν υπάρχει Έλληνα. Δεν είμαστε Ευρωπαίοι. Δεν είμαστε Βίκινγκ. Δεν είμαστε Γερμανοί. Δεν είμαστε Ούνη. Δεν είμαστε Ουρούλοι. Δεν είμαστε Ουρούλοι. Ουρούλοι δεν γίναμε. Ούτε Βίκινγκ βέβαια. Είμαστε Έλληνες καθαροί. Το ξέρει ο καθένα. Το θετικό, να το κρατήσουμε αυτό, είναι ότι δεν έχουμε γίνει Ουρούλοι. Χωρί αυτέ τι λέξει, πατρίδα, ορθοδοξία και τα βατζηλίκη, δεν υπάρχει Έλληνα. Δεν είμαστε Ευρωπαίοι. Δεν είμαστε Βίκινγκ. Δεν είμαστε Γερμανοί. Δεν είμαστε Ούνη. Δεν είμαστε Ουρούλη. είμαστε αλάνια Δεν είμαστε ουρούλοι Διάλεκτα παιδιά μέσα στην πιάτσα Και δεν την τρομάζουν Οι φουρτούνες στη δική μα ράτσα Δεν είμαστε ουρούλοι, δεν είμαστε φράγγοι Μπράβο! Είμαστε ηλίθη και σε όποιον αρέσει Τι είμαστε Ηλίθη Τι είμαστε Ηλίθη Και σε όποιον αρέσει La mosca d'acqua che l'ombra ti rubò, tu ora sei malato. E la mosca d'urno che hai schiacciato non ti perdonerà. E allora devi a lungo cantare per farti perdonare. E la pulce d'acqua che lo sanno l'ombra ti renderà. È preso da Stusarchondes, o soppa gli antropi che nane, o socchi che nane, ipo o Apostolos Spavlos. Τον βασιλέα σας να τιμάτε. Το λέει το Ευαγγέλιο. Να τον σέβεστε και να τον τιμάτε. Και προσέξτε πως μιλάτε για αυτόν. Το λέει το Ευαγγέλιο. Ε άμα το λέει το Ευαγγέλιο δεν μπορούμε να πούμε τίποτε άλλο. Κυρώνονται όλα τα συνθήματα για το βασιλέα μας. Αυτός είναι ο αρχιμαδρίτης Νεκτάριος Μουλατσιώτης. Είναι ηγούμενος σε μια μονή πάνω στο Τρίκορφό, στη Φωκίδα. Κάπου εκεί. Ε, και κάνει εκπομπές. κάθε εβδομάδα διαδικτυακές εκεί λοιπόν βλέποντας όλο αυτό το θέμα που έχει γίνει με τα συνθήματα κατά του Πρωθυπουργού μας λέω εγώ τώρα έτσι από εκεί το κατάλαβα ότι αυτό ήταν το ερέθισμα που πήρε έβγαλε αυτό το μήνυμα στο διαδίκτυο να μην βρίζουμε όσο παλιάνθρωπος και να είναι ο ηγέτης μα, ο βασιλέας μας ε, δεν πρέπει να τον βρίζουμε και αυτό αισθάνθηκε την ανάγκη να μας το πει επειδή ακριβώς το λέει το Ευαγγέλιο Δεν μπορώ να τον υβρίσω Δεν επιτρέπεται Μπορώ να τον πω παλιάνθρωπο Όχι αδελφοί μου Μπορώ να τον πω βλάκα και ηλίθιε Όχι αδελφοί μου Το λέει το Ευαγγέλιο 5. Ως της πει των αδελφών του Ρακά Ένοχος έστε την κρίση Το λέει το Ευαγγέλιο Όποιος δηλαδή πει οποιαδήποτε λέξη Κατά του αδελφού του Ακόμα και αυτή την παραμικρή λέξη Το βλάκα, ηλίθιε Ζών Ζών, ζών, βλήμα Δεν μιλάω για άλλε λέξεις Το λέει το Ευαγγέλιο Είναι αρχιμανδρίτης τώρα με τα ράσα Και βγαίνει και λέει αυτές τις κακές λέξεις Ζών, μεγαλική προφορά, βλήμα Δεν <laughs> πρέπει να λέμε δηλαδή το βασιλέα μας, τον ηγέτη μας Ζών, βλήμα, ότι αλβεβλάκα, είπε παλιάνθρωπο Αλλά όχι μόνο αυτά Έπιασε και τις φράσεις Με το δικό του τρόπο Και πάντα στο εκκλησιαστικό πλαίσιο Τις φράσεις που φωνάζονται Όχι μόνο τους από ανθρώπινα στόματα εδώ στην Ελλάδα. Δεν μιλάω για άλλε λέξει που μπορεί να πει κάποιο και να τον υβρίσει Άντε παλιωπού, άντε και γά, άντε λίθιε, άντε το ένα, άντε να γά και ούτω καθεξή. Κουρούλι! <Τι> άντε και γα, Το λέει το Ευαγγέλιο Άντε Παλιοπού Μητσοτάκη Το λέει το Ευαγγέλιο Έξι ραβάλ πετάξανε πάνω από το κολονάκι. και στα φτερά τους γράφανε Άντε και γά. Μητσοτάκη Κόψε κόψε κόψε τον ήχο πολύ το να δικό σας γά. λέει το Ευαγγέλιο Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Βρήκαμε πως ραδιοφωνικά θα αποδίδουμε αυτό το σύνθημα. Λοιπόν, με τη φωνή του. Ε, Μουλατσιώτη του Αρχιμανδρίτη έτσι όπως κολλάει με όλα τα υπόλοιπα Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, 211 1080 τηλέφωνο τηλέφωνο επικοινωνίας τον, Είναι αυτός που θα σας απαντήσει και χθες τον είδαμε στο φεστιβάλ της ΚΝΕ Χιλιάδες, πάρα πολλοί κόσμος, πολύ ωραία ατμόσφαιρα έτσι και αλλιώς πάντα το φεστιβάλ Έχει έτσι μια πολύ ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και ενέργεια, να το πω, στο, στην, στο χώρο Ε, κόσμος παντού, στην Ποφίλιο χιλιάδε το βράδυ, στον Αποστόλη. Αρκετοί, σε όλε την παράσταση στην αρχή. Υπήρχε και περίπτερο, πολύ έτσι, ωραία εικόνα. Ε, ήταν Η Μαγδαφίσσα και θα είναι κάθε μέρα στο φεστιβάλ. Έχουν φτιάξει ένα περίπτερο και είναι εκεί. Και περνάνε ο κόσμο, την αγκάλιαζε. Οι πιο ωραίες αγκαλιές, οι πιο ζεστέ που ε, μπορεί να δει κάποιο. Γενικώς ήταν πολύ ωραία, συνεχίζεται και σήμερα, συνεχίζεται και αύριο όπως όλοι ξέρουν στο πάρκο Τρίτσι που γίνεται πραγματικά χαμός και είναι ένα μοναδικό πολιτιστικό, καλλιτεχνικό και πολιτικό, πολιτικότατο ε, γεγονός. Ε, το τηλεφωνικό αριθμό τον είπαμε, το mail είναι radio.papakiparapolitica.gr ellenofrenian.net.gr και μας ακούτε τώρα live μετά χορευμένους, θα πάνε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού, κολλάνε και οι πρώτε διαφημίσεις. Ελά, πώ το λέ. Δεν μου λε καλά τι έχετε πάθει, ρεσί. Έχετε τρελαθεί, δεν θυμάστε καθόλου. Μια χαρά περνάει ο κόσμο. Τι μαλακή, ρεσί, λέω στα ηκούρα. Σίγουρα τα χρήματα στο ποδοφόλι σα θα είναι λιγότερα το επόμενο διάστημα από ό,τι ήταν πριν από ένα χρόνο. Μια χαρά περνάει ο κόσμο. Δεν, δεν ξέρω τι έχετε πάθει. Εν τω μεταξύ και με τον τραγασάκι, είδε εσύ κανένα μνημόνιο. Σα θυμίζω ότι υπάρχει και το κακό προηγούμενο τη ηρωική διαπραγμάτευση, η οποία κόστησε ένα τρίτο μνημόνιο. Κόστησε ένα κομμνημόνιο. Υπήρχε. Δεν, δεν κόστησε. Δεν συμφωνώ ακόμα αυτό, αν μου επιτρέπεται. Εγώ δεν θυμάμαι τίποτα. Τι Και τίποτα. εγώ δεν θυμάμαι. Τώρα, εντάξει, κάτι τελειώματο. Τώρα που δεν μετράει. Μπράβο. Ούτε το θημοψήφισμα. Μια χάλα τα πήγανε. Γιατί παραπονιόμαστε, λοιπόν, τι έχει πάθει ο Δήμιος. Για κάν του ένα service να πούμε. Δεν θυμάται καλά. Δεν τα είπε καλά. Έλα ρε, Αποστολή. Έλα. Τι κάνει, ρε, Όμορφε. Καλά. Αδερφέ, μέχρι τώρα έλεγα ότι είμαστε το Ιράν τη Ευρώπη. Λέγω τώρα στο Ιράν για την 22 τη γυναίκα που σκοτώσανε στο ξύλο εκεί η θρησκευτόμπαθοι. Και λέω ότι ρε, το βλέπω που εξεγείρεται ο κόσμο και είναι μπουρκε, βγαίνουν άντρε μαζί και λοιπά. Και λέω θα μα πάρουν τον τίτλο οι Δεν θα λέγαμε πια το Ιράν τη Ευρώπη, θα είμαστε μια κατηγορία μόνιμα. Μέχρι προχθέ λέγαμε, ακούγαμε τον τράγο που έλεγε ότι και αυτέ που βιάστηκαν λίγο πολύ τα θέλανε και τα πάθανε. Δεν κάθεται και μια γυναίδα. Τη γυναίκα και να βιάζει και χωρίζοντα το θέλει ή τώρα. Ναι, η τράγγε αυτό λένε βασικά. Ναι, αυτή είναι η βασικά η ορολογία. Καλά, yeah, όπω έλεγε Ραφαλίδη, όταν γυρνάσετε, λέει, βασίωτα. <laughs> όπω ποσομέ δεν λέγετε γυναίκα να τη σκοτώσουν, λέγεται την έτροει ο τη. Αυτό ακριβώ. Άρα, οι ξένοι μα παίρνουν τον τίτλο. Εγώ μέχρι τώρα έλαβα είμαστε στο ειδή τη Ευρώπη, τώρα δεν θυμάστε τη Ευρώπη. Κατάλο φοβόμαστε μην έρθουν οι ξένοι και ξέρω και μα αλλιώσουν τον πολιτισμό. Ποιο πολιτισμό μόνη κακομοίρα. Τέλο πάντων. Όχι, κάτι καλά. Σε έπειρα προχτέ και σου είπα για το γραφειοκρατικό. Λέω δεν κατάλαβα. Αφού σε κάθε πρόγραμμα αναφέρεται πολλέ φορέ και στα τηλέφωνα και όλα. Α είναι. Κατάλαβε ποιο είναι. Ο, ο, ο σούπερ γραφειοκρατικό. Κατάλαβε. Είναι όλοι. Λοιπόν, και ε, έχω κάνει μια διαπίστωση. Ανταποκλείεται ένα αριστερό που είναι όχι συνειδητοποιημένο απόλυτα, αλλά παίρνει και να βρίζει έτσι. Δεν βρίζουν οι αριστεροί. Οι original Οι αριστεροί είναι αγώνε και ντοκουμενταρισμένα επιχειρήματα. Έλα, λέει, αποστολή. Α, ah, έλα, σπάσουμε, no. σπάσουμε. Oh. σπάσουμε. Oh. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Mm -hmm. Όλοι οι άνθρωποι mm -hmm. δεν έχουμε μάτια... Γλώσα. Κάποιοι έχουν γλώσσα έτσι σε παραπανήσει με μέγιο τα λέγαμε. Που κάνουμε λιγούργεια βέβαια δημοσιογραφικό. Το εξεπτεινή <Δεν> κυβέρνηση, αλλά έχουν. Όκ. Okay. Μάτια, δεν έχουν όλοι. Mm, μπορεί. Έχουμε. Μόλι. Μόνο, εντάξει, με την φλή και δεν τη. Okay. Αλλά αυτοί α πούμε που μα ενεργεί και τα λοιπά. Είμαστε με δύο μάτια. Έχουμε μάτια. Μάλιστα. Και ακόμα, εμεί οι δύο α πούμε, εγώ δεν θέλω τον εαυτό μου α πούμε συμπορίτη, ρε παιδί μου κτλ. Προμιάρι. Όπω είσαι βρομιάριση μωρίτη και τα λοιπά. λοιπά. Εμεί αυτά που ακούμε και βλέπουμε. Με αυτά που σου λέω στο τηλέφωνο τώρα, αυτά που λέτε εσείς Δημιουργούν α, τσουρέκια, τσουρέκια. Το έχεις καταλάβει. Ε? Τσουρέκια, λέω, τσουρέκια. τσουρέκια. ναι. Όλα αυτά τα πράγματα. Τα βλέπουμε μόνο εμείς ή τα βλέπουν και όλοι οι α, Δεν ξέρω. Γιατί φτάνουμε στο ερώτημα αν έχουν όλοι μάτια. Ναι, δεν έχουν όλοι μάτια. Ε, τώρα εκεί που ξέρεις, έχουν όλοι μάτια. <laughs> <laughs> <laughs> λοιπόν μ***α, λοιπόν Άκου. Υπάρχει επιλεκτική μνήμη. Υπάρχει αυτό το οποίο επιλέγουμε εμείς, να θυμόμαστε α πούμε, ρε παιδί μου. Ε, δεν είναι. Σε πράγματα. Δεν να δούμε την αλήθεια. <laughs> Αλλά όταν θα πάμε στο. Market. Όταν θα έρθει ο λογαριασμό τη ζωή, όταν θα έρθει το παιδί να το πάει για σχολείο και τέτοια. Εκεί δεν θα νιώσουμε όλοι το ίδιο. Όλοι θα έχουμε μεγάλο λογαριασμό. Όλοι θα πάμε στο σούπερ 200-300 ευρώ πάνω. Όλοι θα θέλουμε να πάρουμε στο παιδί μα, Ας πούμε, τα ρούχα του και τα τέτοια για το σχολείο. Να φάει. Έχουμε όλοι. Όλοι δεν έχουμε. Μητσοτάκι έχουμε, βέβαια έχουμε όλοι. Πόσε να μα δώσει κι αυτό, Μητσοτάκι είναι μου πει άλλο. Σήμερα ωραία μου τα έχει φτιάξει ο μητσοτάκι μου λέει και μου καλέσει το στο Μουσική αυτές τις λέξεις πατρίδα, ορθοδοξία και οικογένεια δεν υπάρχει Έλληνας. Δεν είμαστε Ευρωπαίοι, δεν είμαστε Βίκινγκς, δεν είμαστε... Γερμανοί, δεν είμαστε Ούνι δεν είμαστε Ουρούλοι. Θέλει να πει Έρουλοι, που ήταν ένα γερμανικό φίλο από την Σκανδιναβία. Κατέβηκε μέχρι την Αθήνα τον 3ο αιώνα, επιτέθηκε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία κτλ. κτλ. Έρουλοι θέλει να πει και λέει Ουρούλοι γιατί ξέρει την ιστορία, γιατί ξέρει τι δεν πρέπει να είμαστε. Ουρούλοι λοιπόν, δεν είμαστε με τίποτα Ουρούλοι. Ο Βελόπλο Κυριάκο στην ομιλία στο Αγρίνιο. δεν είχε πάει στο Κολάμπια να μάθει σωστή ιστορία. Το Νοέμβριο που μα έρχεται, έρχονται στη χώρα μα πάνω από 30 κορυφαία Αμερικανικά πανεπιστήμια. Το Νοέμβρο αυτό είναι. Τώρα, τώρα, σε δύο μήνε. Ένα μισή μήνα. Πανεπιστήμια όπω το Harvard, το Yale, το NYU, το Κολάμπια, το Κολάμπια. Μου λέτε το Κολάμπια τι είναι δημόσιο πανεπιστήμιο. Είναι δημόσιο πανεπιστήμιο το Κολάμπια. Το Κολάμπια, το Johns Hopkins, το Πρίνστον. Γιατί έρχονται στη χώρα μα. Μεγάλο ερώτημα. Έρχονται όλα αυτά, έρχεται και το Κολάμπια, θα το έχουμε πια εδώ κοντά μα. Τα λέει αυτά η κεραμαίω σε τηλεοπτική συνέντευξη, στο πρώτο μισό. Αμέσω μετά δεν ξέρω τι, τι τη ξύπνησε μέσα τη και θέλει να αλλάξει το Κολάμπια και το άλλαξε. Θα αναγνωρίζετε ότι κάποιο που τελειώνει, είπε Αριστοτέλειο. Ότι έχει τελειώσει. Θα σα πω ένα και παράδειγμα συνεργασίας. Κάποιο που μπαίνει στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο να μπορεί να πάει για επιπλέον χρόνο στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια τη Νέα Υόρκη και να, να, να παίρνει με αυτόν τον τρόπο δύο πτυχία. Ένα από το Κολούμπια και ένα από το Κολάμπια. Αυτά είναι τα δύο πτυχία. Ε, όχι, να έρθει το Κολάμπια, καμία αντίρση, αλλά να το λέμε Κολάμπια. Δεν θα το λέμε τώρα Κολούμπια. Ο πρωθυπουργό ο ίδιο το λέει Κολάμπια. Ο κεραμέο στο πρώτο μισό τη συνέντευξη το λέει Κολάμπια. Δεν θα πάνε τώρα οι φοιτητέ να λένε στο Κολούμπια. Δεν ακούγεται και καλά ελληνικά. Ενώ το άλλο δίνει άλλο κύρο στο πτυχίο. Θα είναι καλύτερο άνεργο αυτό που θα έχει βγει από το Κολάμπια από αυτό που θα έχει βγει από το Κολούμπια. Ή θα παίρνει 600 ευρώ. Πρώτο και βασικό μισθό μέχρι τα 40 ο Κολάμπια σε αντίθεση με τον άλλο που θα παίρνει τον ίδιο μισθό από το Κολουμπία. Λαός τώρα, μετά, μετά από όλα αυτά, λαό μέρος δεύτερον. Πούνο <Πουλουμαλάρα> μου! Αγάπη μου! Την ξαπατέρα μου! Λοιπόν, έχω μία πρόταση για την ενέργεια εκεί για το Υπουργείο που παίρνει τηλέφωνα. Για πες Αφού λείπαμε να σιδερώνουμε με το χέρι. Όμω το χέρι δεν έχει υψηλέ θερμοκρασίε. Μπορεί να πάμε αυτή την πρέσβη, να βάζουμε κάρβουνο μέσα. Τόσο κάρβουνο καίμε κι εμεί. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Ο ελληνικό λαό είναι γνωστό ότι είναι. Μαλάκα. Όπω είμαστε όλοι Πήγαμε και ψηφίσαμε τώρα και Η και... ύβρι δεν είναι πολιτική. Δεν το είπαμε, θα έχουμε πει αυτά. Οπότε όπω την παίζουμε. Ενέργειες... Όπω την παίζουμε. Την παίζουμε. Που κάνουμε, μαλάκι ζώμα. Σε παρακαλώ, κάποιοι δεν το κάνουν αυτό. Ωレ, δεν κάνουν ωレ, αυτή την πράξη. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που γαμπάτουν. Τι να κάνουμε, εμεί είμαστε στην προπόνηση μόνο. Όχι, δεν λέω αυτό. Υπάρχουν και για σεξουαλικού πολίτε. Σωστό, μας. σωστό. Ναι, ναι. Ο απνανισμό είναι υγεία γνωστό. Καθυνό, Όχι, και, και αυτοί που δεν ασχολούνται. Δεν του Η κινητική ενέργεια δίνει τριβή. Η τριβή παράγει θερμότητα. Οπότε έχουμε θερμική ενέργεια η οποία είναι εγκλωβισμένη στην παλάμη. Έτσι όπω Δεν έχει παίξει λοιπόν. Τα πατά λίγο το ύφασμα, γίνεται αλφαδιά. Καταπληκτικό. Εγώ θα σα τα λέω όλα αυτά. Α, α, α, α. Α, α. Καλά, επίση όσοι έχουν πάει και φαντάρι γενικώ. Καλά, εμεί έχουμε κάνει ασβέστομα φουλ. Θα ξέρουμε πω ιδερώνει στο στρατό. Ε, βέβαια, Αλφάδι, αλφάδι όλα. Αλφάδι, αλφάδι δηλαδή το τραβά από τη μια πλευρά το του κάγκελο στην άλλη. Πέρα, δόθε όταν είναι ψηλονοτισμένο. Και έμεινε. Και ισιώνει.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 Είναι ο άλλο άντρας, η γυναίκα, ε, ομοφιλόφιλος ή στρέιτ, λευκός ή μαύρος Στρόπιτο θυμήθηκα ένας μαλάκας μαύρος, ο Λούκα Μόουρα Είπε ότι ο κομμουνισμός είναι σαν το φασισμό και ότι ο Λούλα είναι ότι χειρότερο Και στηρίζει το φασισαν τον Πολσονάρο Μαύρος, μαύρος Να κοιτάμε το τι πιστεύει ο καθένα γιατί και ο Καντωνά είναι Αποστολάκο, ναι, ναι. άκουσα πώ με αντιμετώπισε στην επανάληψη του Όβρη εδώ πέρα. Δεν είναι αυτό που νομίζει. άκουσε. με. Α είναι λε. Πρέπει να το κάθε άτομο να αξιολογήσει να του πει. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Σε έβαλα λε στο ίδιο βαρέλι με όλου. Ε τώρα πόρουν εδώ οι Λύθοι να πούμε κυρίω τι έκανε. Σε έβαλα με του Λυθίου. Τρόπι λάθο βαρέλι. Και με βάζει και εμένα στο ίδιο καλάθι. Σε, σε ποιο καζάνι να σε βάλω σένα. Εφόσον έχουμε γνωριστεί προσωπικά φάρτα με φάρτα και ξέρει ποιο είμαι. Όπα καλησπέρα. Τι θυμάμαι εγώ. πλάτη τείχο. Έλα, ένα δεν... δεν είναι για μένα αυτά. Στου άλλου έχει περιθώρια να τα κάνει. Στου άλλου αυτά. Ε, τέτοια δεν θα σηκώνω. Τι μαλακή είναι. Αν δεν γίνεται τα... τσαμπουκά δεν το καταλάβω από την αρχή. Α, δεν τα σηκώνει. Λοιπόν, εγώ τέτοιο είμαι. Λοιπόν, θα πρέπει. Εγώ δεν πήγα να είσαι τόσο βλάκα. Και τσαμπουκά και μου τη λε. Θα γίνουμε κόλο. Αποστέλει. Εγώ σου είχα υψηλό επίπεδο. Σε υψηλό είσαι χαμηλό. Να μα. Κοστί πάλα μα. Έβρισε. Κατέβγει χαμηλάρε. Σου αξίζει ότι λέω. Είσαι ένα άτομο που θα πρέπει να φτιάξει την άπορο να ξέρει. και να λες τον καθέναν ατόμι του τελειές. Λες να έκανα λάθος, θα επαναξιολογήσω, θα δούμε. Εντάξει, ό,τι είσαι καλό παιδί. Ευχαριστώ πολύ. Ο τέλος. Είδες απλά που είναι τα πράγματα. Γεια σου. Κοτάρα. Έλα, γεια. Ναι. Τι είπε τώρα τη γραφτή λέξη. Α, εσύ είσαι πάλι. Ναι. Τσαμπουκά, συνεχίζεται. Νομίζω σε είπαν, θυμάμαι καλά, κοτάρα. Δεν τρέβεσαι λίγο. Έτσι, λίγο να σε τριγκάρο ήθελα, μωρέ. Δεν τρέβεσαι λίγο. Πρέπει να σεβαστώ τα χρόνια σου που είσαι κολόγρια. Πιε είναι κολόγρια, δεν μα Ωπα. Είδε που δεν μιλάω ωραία. <laughs> <laughs> Συγγνώμη. Είναι η πρώτη φορά που μου ξέφυγε αυτό και... το ποτέ... Ποτέ... ποτέ δεν έχω πει αυτό. Ήδε με καταλαβαίνει κι εμένα. <laughs> Ελληνόπουλα και να τσακώνονται Δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό Γιατί έχουμε και κρίσιμες εθνικές καταστάσεις Θέματα Χρειάζεται να είμαστε αγαπημένοι όλοι Να τα βρούνε να συνεχίσουμε ε, Όπως κάθε Παρασκευή τελειώνουμε κάπου εδώ Τι τελειώνουμε Εγώ αποχωρώ γιατί ξεκινάει η υπερπαραγωγή Πανδεσία ήχων Οι αφιερώσει σα, οι παραγγελίε σας Οι, οι οποίε μας πάνε στο μαγκαζίνο Τα υπόλοιπα εμείς από Δευτέρα Γεια σας. Θέλω μια παραγγελιά για την Παρασκευή. Το Going Through το δεν με ενδιαφέρει. Άσε το, η πρώτη στροφή. Αλλά η ουσία είναι το ρεφρέν. Και είναι αφιερωμένο και στα δύο Και στην ουδού και στα να με διαφέρει. Το είπαμε, το κάναμε. Πάνω απ όλα. Να πει, χαπί, θυμάστε, πια, με αγαπά, με Τροπή σας! μου διαφέρει. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Μια με με για όλου και κυρίω για του πιο αδύναμου. Πρώτα κόσμο Ήταν ένας γάτος, μαύρος πονηρός. Κάθε που Τα μαλλιά του έκανε. Λίγο κατσαρά Και ένα κοκκινό παπιον φορούσε στην ουρά Σε παρακαλώ παραγκαλιά την Παρασκευή Τον τουο παντού του Καρβέλα Ξυπνήστε ήρθανε Ξυπνήστε αυτάσανε Ξυπνήστε Γι' αυτό και πρέπει να δράσουμε τώρα Ένα ντου και καταλάβαμε την εξουσία Να μην μείνει τίποτα Τίποτα Μην τα γαμπεις όλα Τα σκαμπό μου και τα αρχινιά μου Μαλάκα. Σε κάθε σπίτι πήγαινε Όπου έβλεπε καπνό Ζητούσε τα κορίτσια Δίθερ για σκοπό Κι αυτές Άλλο δεν θέλανε Φορούσαν ειδικά Κάλιω με γάτο Πάρα με κυλαρά Αποστολή μου Έλα Έλα φυλάκια Για δε έκλεισα Τι φυλάκια φυλάκια να είμαι στο τέλος Θέλω την Παρασκευή Κάτι γιατί παίρνας διάλος από εδώ Να είμαστε στο διάλογο ολομηχανάκια Έχει κομμένη εξάντημηση Πέτα νερό Όχι νερό οικονομία Πέτα κάτι άλλο ένα Ναι, τίφ Βγάλα το από την πρίζα Μην και ρεύμα και παίξει. Κάπου θα κάνει πρακτική κύκλο μαργάνη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 Νερό. Ε, καλό. δεν είναι εγώ, Είναι που είναι πολλά τα νερά, σπάσει πάσει αγωγός! Επήγαινε μελέκαν, τι να πω. Καλά μα, ε, είσαι! Καλά τώρα τα αυτά. Και σε πιο πήρα, το σου πώς είναι! Στράτο, σε γα... Έλα. Ε, δε, λοιπόν, ένα, το νερό να Μα στην Έτσι ονειρό βόλευε κορίτσια και γίνονταν καπνό. Με το σι κάρτε ροκίτα, απλά χαμιαστανιά, γεμίσαν τα ίδρυματα.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 νερά της μαγούλας εγώ αυτό ναι, κρατάω ναι ναι ναι ετοιμόγενη μαγούλα τι ετοιμόγενη <Στυξη> βρε <Στυξη> μαλαίκα εσύ είσαι πάλι ποιος ποιος είναι δε σου πάνε να τα νερά με τον κουβά τα μαζεύουμε <Στυξη> το σου. σκ τόσες προτάσεις κάνουμε καλύτερα αρε δε... μου καλύς πλάχα εμείς έχουμε πρόβλημα εδώ πέρα δε θα πάει η σταγόνα νερό χαμένη τα λέει ο σκάι <Στυξη> <Στυξη> δε... Ela. Τέλο, πω λίγο το χτύπημα για το σχολιά μέσα του ΣΥΡΙΖΑ. Παλιά σα κόψανε στην γιατί η είναι η τηλεοπτική κόπηκε. Δεν σας κο... σας κόψανε μάλλον, δεν κόπηκε από μόνη της, για τα νούμερα που λένε. Τώρα σα κόβουν από πριν γιατί κάτι σχέδιο ετοιμάζεται πάλι φέτο Οπότε πλέον κόπηκε νωρίτερα η Εσύ και εκλογέ έχουμε, γιατί να έχουμε στην τηλεόραση πριν τι εκλογέ. Χρειά... Δεν χρειάζεται γιατί πλέον καν εμφανιστούν έτσι Νομίζω τώρα έκλεισε το ο Μητράκη. Και να σου πω, κανόνισε σε κάποια στιγμή στοιχείο, τόσε φορέ το έχουμε. Βεβαίω, με την πρώτη ευχερία είναι πανέμορφο ανησυχία. Τον έχουν κλείσει από η Μάιο. Επειδή ακριβώ υπάρχει αυτό το πράγμα θέλω να σε ευθερώ πρώτα για σένα, το μαύρο γάτο, εκεί που λέει το κάθε τσουμό δεν έχει βάλει σμάδη Πώ το λέει και όπου αποξαντίνε το θυμάδο. Μπράβο έχουν βάλει γινώ και πάει ο μαύρο γάλο και την πατάει. Θα την πατήσει, φίλε μου, οπότε πρόσεχε βάλ το φίλο του παρικτή δυνατά. Η αρχοντα φοβήθηκε.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 Το γάτο να τσεκώσουν μέσα μου τον αρχικό Γιατί αυτό δεν είναι σάτυρα, είναι πολιτική αλητεία λοιπόν η Πορσεγιάννη, το χάφιετο τσουρμό Αυτοί που αποτελούν τον εθνικό χρώμο Και έβαλε τον Πούτιν να βρίζει τον πρωθυπουργό της Ελλάδα. Αχ καημένη μεγατώ Την έχεις πια βαμμένη Του έθνου στα λαγωνικά Καλησπέρα που στολί. Καλησπέρα. Μια παραγγελία, θέλω για την παρασκευή. Δώσε. Θέλω ε, από την παλάτα του κυριεύου, το τέλο στην εκτέλεση του χιλιουρί την πρωτότυπη, κάποια στιγμή ξεκινάει ακαπέλα να λέει το, κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει.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 Σε αυτό το χειμώνα, όσο δύσκολα και να είναι, θα πρέπει να βγουν μπροστά και να διεκδικήσουν τη ζωή τους. Κοίτα, οι άλλοι έχουν κινήσει. Έχει πλασικό κινήσει. Αγαπητοί φίλοι και φίλε, οι Γάλλοι μπορούν να δακρεύουν τα και πάλι. Άλλο ήλιο έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Είμαστε εδώ προκειμένου να ακυρώσουμε στην πράξη Τις παράνομες και εκδικητικέ σε βάρο μα ομαδικέ απολύσει που προσπαθεί να επιβάλει ο κύριο λαβρετιάδης. τα άλλοι έχουν κινήσει. Αυτοί που δεν κάνανε τίποτα για το θάνατο του Δημήτρη, τώρα έχουν κινήσει εκεί και οργάνω για να χτυπήσουν οι εργάτε. Και πώ θα τσχωνάει η απεργία και ο ξεσηκωμό των εργαζομένων. Έχει πλασικό κίνημα, αλλά ο έχει βγει. Χαιρετίζουμε του χιλιάδε απεργού, συναδέλφου στη Ιφούρτ, που γονατίσαμε μια πολυεθνική εταιρεία. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Η ανταληξία έσπασε με την αφασιστική πάλι των εργαζομένων στο λιμάνι. Και με τη μαζικοποίηση σωματείου, αναγκάστηκε να δεχτεί πεντάρα πόστα, κατάργηση των κόντρων βαρδιών. Και η επιτροπή γηρή ασφάλεια. Είναι μια πρώτη νίκη που όλοι στο λιμάνι. Θα την κατοχυρώσουμε στην πράξη. Τα άλλα έχουν κινήσει. Έχει πλάση, κοκκινήσει. Άλο ήλιο έχει δει.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 Μπορεί να με φίλος θα ε, Μπάμπο! Η Μία-μία μια, μια τη περνά πίστες πίστε. Μπράβο, λέω πάντα τέτοια! Ζωή να έχει. τα έχω με τα χρόνια, πόσο χρόνο είσαι, Στρογγυλό! Άκαλε, νόμιζα πιο σημαντικό. Εντάξει, εντάξει, την έχει την Βασίλισσα. Τώρα <Slator> κλαίει <einzige> και οδύρεται, μαζεύεται κουβάρι. Μήπω του κρύου δίκαστε μπορέσει να του πάρει. Απ' την άλλη, μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτο. Εγώ είμαι ένα άνθρωπο με στήματα γεμάτο. Κοιτάζω το συμφέρον. Βάζω φημερίδα και α το στρατό για την ομαό πατρίδα. Μα κοιμη που νεκρού με τον στήσανε στον τοίχο. Τα μάτια κάπω παίξανε στι τουβεκιά στον ήχο. Να ρωτήσω κάτι. Τι. Ρε μα*** Σου είχα πει να βάλεις λίγο τάσο μπουγά το χασίσι ή ο Θεός. Έχεις πρόβλημα με τον άνθρωπο. Γιατί δεν το Όχι έβαλες τη Χάιδο, τη Μαριό, όπως είναι. Πολύ καλή κι αυτή. Αλλά ο άνθρωπος στην εισαγωγή δεν μπαίνεται. Βάζλε να ακούσε ο Καλαμούκης, μπάς και ξυπνήσει. Μας έχει γαμ*** με εκείνο το Χωσέ Καρέρα στα τρένα που φύ Να φύνεται λέει κάθε πρωί Αγιασμό Το θυμιατό Ρε Μίτσο πε, το πέσαμε Το θυμιατό να καίει Ωρα Και μπανιζοκοζάρισε να δεις Χασίσει ήρθε και ο Θεός Ο μπάθος ο μαλοκοινός είναι Είναι από τους πιο καλούς ποιοτικά Και έκανε την πλά Βλέπω, ναι. Κύκλους. Και το δώσε στον άνθρωπο, αλλά μη Ο μπάθος. Είναι καλό πράμα. Και αυτό να μας Η μαστούρα στην εξουσία. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την αθώα. Μπορεί ο γάτος Μα θα έρθουν άλλα ζώα. Κι αν είστε κάποιος άρχοντα, και παρεξηγηθείτε. Στα όργανα μου μια χαρά. Χωράει να γραφτείτε.